Μάθημα 16 Κοίταξε μπαμπά, το γήπεδο είναι κιόλας γεμάτο. Τι κόσμος, στις κερκίδες, καρφίτσα δεν πέφτει. Ευτυχώς που έχουμε αριθμημένα εισιτήρια. Το σημερινό μάτς πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, είναι ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας. Ποιος λες να κερδίσει, Κανείς δεν ξέρει. Και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές. Ξέρεις μπαμπά, ήταν αυτή τη φορά ο προπονητής του Παναθυναϊκού δεν ξέρω το όνομά του. Ήταν όμως ένας πολύ καλός προπονητής. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού από τώρα άρχισαν να φωνάζουν. Κι ούτε πρόκειται να σταματήσουν. Θέλουν να δώσουν θάρρος στην ομάδα τους. Να οι παίκτες, παίρνουν τις θέσεις τους. Αρχίζει κιόλας ο αγώνας. Πόσο θα ήθελα να βάλουν πολλά γκουλ. Επέκταση. Τα πιάτα των κυρίων είναι άδεια. Τα κουτάλια των κυριών είναι ασημένια. Τα πυρούνια και τα μαχαίρια των παιδιών είναι βνώμικα. 21 Δευτέρου 79 Το χτεσινό μάτς ποδοσφαίρου δεν ήταν καθόλου ενδιαφέρον. 22 Δευτέρου 79 Το σημερινό μάτς ποδοσφαίρου είναι πολύ ενδιαφέρον. 23 Δευτέρου 79 Το αυριανό μάτς λένε ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Γράφει σήμερα η εφημερίδα αθλητικά νέα ο νέος, ο γέρος, η νέα, η γριά. Σκέπτεσαι να φας τώρα. Όχι, σε λίγο. Καταλαβαίνεις όταν μιλώ ελληνικά. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το χρώμα των σταφυλιών είναι κόκκινο. Το χρώμα των νιχιών είναι κόκκινο. Το σχήμα των πιάτων είναι στρογγυλό. Το σχήμα των ψωμιών είναι στρογγυλό. Παριμία. Από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Το σερβίτσιο του τσαγιού έσπασε. Το σερβίτσιο των πιάτων έσπασε. Το σερβίτσιο των ποτηριών έσπασε. Η πετσέτα έπεσε κάτω. Σήκωσέ την. Τη σηκώνω. Η πετσέτα έπεσε χάμο. Πιάστην. Τι πιάνω αμέσως. Τι μαζεύω. Τι κάνεις τις ελεύθερες ώρες σου. Ψαρεύω. Κολυμπώ. Κάνω θαλάσσιο σκι. Παίζω τένις; Πότε γίνονται οι πανελλήνιοι αγώνες. Γίνονται κάθε χρόνο. Πότε γίνονται οι βαλκανικοί αγώνες. Γίνονται κάθε χρόνο. Πότε γίνονται οι πανευρωπαϊκοί αγώνες. Γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Πότε γίνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες. Γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Έχω ελπίδες να κερδίσω στο Μαραθώνιο. Δεν έχω καμιά ελπίδα να πάρω μέρος στους αγώνες Τίβου. Είναι πιθανό να πάρω το χρυσό μετάλλιο. Είναι απίθανο να κερδίσω στο Μαραθώνιο. Δεν πρόστασα να σηκώσω το τραπέζι. Δεν πρόφτασα να μαγειρέψω, δεν πρόφτασα να σκουπίσω. Τι γίνεται εδώ, μια πυρκαγιά, τι έγινε, μια κλοπή, τι συμβαίνει, μια διάρρηξη, τι συνέβη, μια απαγωγή, τι έγινε, μια απόπειρα δολοφονίας.